Θα ήθελα να μιλήσουμε και να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλησπέρα κύριε Κοντογιώργη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατέ σας. Το μυαλό μας σήμερα έχει πολλά ερωτηματικά, αλλά έχει δώσει και κάποιες απαντήσεις. Για πώς σκεφτόμαστε για το τελικά αυτό που θέλει ο λαός τους το δίνουνε αμάσιτο κανονικά για το πως χειραγωγούν τη μάζα για το τι φταίει για το πόσο δίκιο έχουμε αν ψηφίζουμε το ένα ή το άλλο τελικά τι, ποιο ήταν πιστεύετε κύριε Κοντογιώργη το κριτήριο της τόσο σημαντικής για αυτή τη φορά ψήφου ή αποχής αν θέλετε Όλες οι ψήφοι είναι σημαντικές αλλά αν παρακτηρήσουμε πώς εξελίσσεται η πολιτική η αποχης αν θελετε ολες οι ψηφοι ειναι σημαντικες αλλα αν παρατηρησουμε πως εξελισσεται η πολιτικη συμπεριφορα των Ελλήνων. Θα διαπιστώσουμε ότι η, ο νικητής και μάλιστα με πολύ πολύ δυνατό ρυθμό είναι η αποχή ή η, ενδεχομένως το άκυρο ή το λευκό και σε κάθε περίπτωση η ψήφος σε οριακές πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στην πραγματικότητα αμφισβητούν mm -hmm το καθεστωτικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή τις καθεστωτικές συμπεριφορές και πολιτικές δυνάμεις. Ε, επομένως, έχουμε μία σαφή ε, διάσταση μεταξύ της κοινωνίας και της κοινωνικής βούλησης και του πολιτικού προσωπικού, το οποίο στην πραγματικότητα ε, κινείται σε έναν χώρο ο οποίος είναι ξένος προς την ελληνική κοινωνία και στη χώρα. Ε, αυτό είναι προφανέστατο φαίνεται άλλωστε από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν στην περίοδο της μεταπολίτευσης η χώρα λέει λατήθηκε ε, διαχειρός της αριστεράς και της δεξιάς και έρχεται τώρα όπως ε, επισημάνατε προηγουμένως η αριστερά να λειτουργήσει ως η θεραπενίδα της δεξιάς πολιτικής που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα ως μια πολιτική δύναμη η οποία νομιμοποιεί και καθαγιάζει ό,τι έγινε και το διαχειρίζεται έτη περαιτέρω με το επιχείρημα ότι είναι καλύτερος διαχειριστής επομένως βρισκόμαστε σε μια πορεία συλλογικής καθίζησης της χώρας η οποία δεν έχει να κάνει με τη δυναμική της με τις δυνάμεις της αλλά με το πολιτικό σύστημα και τις δυνάμει τι οποίε επιστρατεύει για να διαχειριστούν τις τύχες της χώρα. Ε, είπα προηγουμένως ότι η αριστερά έχει εξελιχθεί διεθνώς σε μία θεραπενίδα τη διεθνής των αγορών mm -hmm. αλλά και σε μια βαθιά συμπειριτική έω και αντιδραστική δύναμη. Και επειδή δεν υπάρχει αριστερά δεν κινητοποιείται για να αναστοχαστεί τον εαυτό της αριστερά ή δεξιά. Ε, τι σημαίνει αυτό ότι ε, στην πραγματικότητα αν δούμε όχι το τι δηλώνει μια αριστερά Όπω ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι ουσιαστικά ευαγγελίζεται και πράττει. Ποιο είναι, δύο πράγματα μπορεί να δείξουν ε, εάν είναι μια προοδευτική ή μια συντηρητική δύναμη η αριστερά. Ναι. Το ένα είναι το σύστημα, και το άλλο οι πολιτικέ που ακολουθεί. Λοιπόν, ω προ το πολιτικό σύστημα, ε, αμφισβητεί κανεί ότι το πολιτικό σύστημα που ευαγγελίζεται η αριστερά είναι το ίδιο από την άκρα δεξιά έω την άκρα αριστερά. Είναι αυτό που οικοδομήθηκε για άλλους λόγους στη Δύση των 18ο αιώνα και ολοκληρώθηκε στην πραγματικότητα δύο αιώνας μετά. Ε, δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα Λουδοβίκιας κοπής, όπου η μόνη διαφορά είναι ότι ο Μέν Λουδοβίκος ήταν ιδιοκτήτης και ισόβιος, ενώ ο Πρωθυπουργός σήμερα έχει εντολή Λουδοβίκου για μία τετραετία την οποία την κάνει ό,τι θέλει. Ποιος τον ελέγχει, ποιος τον ανακαλεί, ποιος μπορεί να ε, αντιτείνει ότι ο, ο κάθε Πρωθυπουργό δεν είναι παρά ο απόλυτος μονάρχης ο οποίος είναι και υπεράνω του νόμου, αυτός είναι νόμος καθεαυτόν Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα, το οποίο τον οδηγεί σε μια εναρμόνιση πολιτικών διότι οι συσχεδισμοί εκεί, εκεί οδηγούν, εκεί καταλήγουν. Mm -hmm. δεν Μπορεί να βγει κανείς λοιπόν από το καθεστώς αυτό. Τι μας λένε σήμερα ότι πρέπει όχι να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα αλλά να δημιουργήσουμε δικές μας φίλειε, δυνάμεις στο επικοινωνιακό τοπίο. Ε, αναδημιούργησαν την ΕΡΤ. αποκαθιστώντα αν θέλετε από αυτή την άποψη τυπικά το έγκλημα, το εθνικό έγκλημα που διέπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Να. Αλλά πώς την ανασυγκρότησαν την ΕΡΤ. Για να είναι το παραμάγαζο, του νέου, του, του, της νέας εξουσίας ε, Είδε κανείς να λειτουργεί Με διαφορετικούς όρους Προφανώς όχι Μα να πάρουμε τις υπόλοιπες πολιτικές Είναι προοδευτική πολιτική Να απελευθερώνει κανείς Τους ποινικού, τους βαριπινίτες του ποινικούς κρατούμενους Και να μην ασχολείται με την ανασυγκρότηση των φυλακών Είναι ε, πολιτική ε, Αριστερή και προοδευτική Να επαναφέρει το βαθύ κράτος των κομμάτων στα πανεπιστήμια προκειμένου να δημιουργούν κομματικούς γεννήτσαρους αντί να αναβαθμίσουν το καθεστώς των πανεπιστήμιων για να πω και των σχολείων και όλων των άλλων αν σας απαριθμίσω τις πολιτικές αποφάσεις που έλαβαν την περίοδο αυτή θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για μια βαθιά καθεστωτική πολιτική δύναμη η οποία απλώς διαγωνίζεται για τη τη εξουσία με την δεξιά το αποτέλεσμα των εκλογών τι ομολογεί πρώτα πρώτα μια διασπορά πολιτικών δυνάμεων που αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο σε, πρόσφα... σε πρόσφατη προμηνών δημοσκόπηση της, του ευρωβαρόμετρου κατέληξε ότι το 92 των Ελλήνων απορρίπτει συνολικά το κομματικό σύστημα ναι. Κανεί δεν ασχολείται με αυτό έχουμε σήμερα το 50% και πλέον της αποχής να είναι η κυρίαρχη δύναμη και ουδείς ασχολείται και εννοείται οι δημοσκοπήσεις ε, με το ερώτημα γιατί απείχατε κύριε να ρωτήσει. όχι όπως κάνουν βέβαια κατά παραγγελία να ρωτάνε ποιος είναι ο πιο όμορφος ή ο πιο ψηλός ή ο κοντός, κατά παραγγελία όπως το είπατε ναι. ακριβώς ή από την άλλη μεριά να μας λένε ποιον θέλουν να κυβερνήσει και ποιον θα ψηφίσουν διότι δεν είναι μόνο ότι φαλκιδεύεται το ίδιο το σκεπτικό της δημοσκόπησης διότι δεν αναδεικνύει την αλλακτική πρόταση που θα μπορούσε να υπάρχει α, μέσα από τις ερωτήσεις αλλά εγκυβωτίζει το μυαλό των ανθρώπων σε διλήμματα όπως είναι το αν θα ψηφίσω τον ένα ή τον άλλον ή τον τρίτον ε, Λοιπόν το 50% των Ελλήνων ε, απήχε και δεν εγκυβωτίστηκε σε αυτή τη λογική η οποία εν τέλει είναι λογική χειραγώγησης δηλαδή καθυπόταξης της ελεύθερης σκέψης και του προβληματισμού που επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή σε διλήμματα ή εμένα ή εκείνον. δηλαδή το άσπρο και το μαύρο που είναι η πρωτόγονη αρχή του ανθρώπου έτσι ξεκίνησε ο άνθρωπος στα πρωτόγονα χρόνια, το άσπρο ή το μαύρο το καλό ή το κακό δεν υπήρξαν οι αποχρώσεις δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να σκεφτεί διαφορετικά, Μπορείτε να διανοηθείτε κυρία Μαυρογένη, yes. ότι αυτή η χώρα, αυτή η κοινωνία έχασε αυτό που ήταν το συγκριτικό της πλεονέκτημα ιστορικά από την αρχαιότητα μέχρι το 10ο αιώνα, δηλαδή την δημοκρατική αυτοκυβέρνηση, το όνομα της απολυταρχία και στη συνέχεια της πολιτικής κυριαρχίας του κράτους, δηλαδή της ιδιώτευσής της, της αποξένωσή τη από το πολιτικό σύστημα mm -hmm. και σήμερα το μόνο που... Την οδηγούν να σκέφτεται και να τις λένε ότι αυτό είναι μόνο δημοκρατικό, είναι να σκέφτεται ότι, πώς θα επιλέξει τον ηγεμόνα της, τον Λουδοβίκο της, εάν θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατίας, του Πασόκου ή οπουδήποτε άλλο. Λουδοβίκους επιλέγουν. Εάν θα ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα, θα έπρεπε από την επομένη, δηλαδή από σήμερα, να. αφού χρήκαμε εκλογές, να... Εγκαθιδρυθεί η σχέση κοινωνία και πολιτική σε εντολιακή βάση, δηλαδή να καθορίσει η κοινωνία τι πολιτικέ που θα ακολουθούν, να ορίσει και να συνενέσει ή να αποφασίσει για το ποιοι θα είναι οι υπουργοί και όχι όλα τα σαπρόφητα των, το, του, του, του, του κομματικού καταγωγείου. Και βεβαίω αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Έτσι, Κομματικό καταγώγη, το ναι. Σωστά. Δείχνει ότι και η αριστερά είναι στο ίδιο κλίμα τη καθεστωτική λογική. Α, θα έπρεπε η κοινωνία να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τις πολιτικές που θα ακολουθούν και πολλά άλλα. Τι γίνεται από όλα αυτά για να υπάρχει. Παίρνει την λεγόμενη εντολή. Μπορεί και επιβραβεύεται αν ανακρούσει πριν και δηλώσει ότι σας έταξα αλλά σας ξετάζω αυτά που είπα την προηγουμένη των εκλογών. Δηλαδή, διαμορφώνεται μια λογική απάτης. Απάτης, ναι, λέω και ξελέω, ναι, άρα έχω πει ψέματα Εγώ σα εξαπατήσω, πάω φυλακή και πληρώνω ε, τις συνέπειες Αλλά εάν μας εξαπατήσει ο πολιτικός ολόκληρη την κοινωνία επιβραβεύεται Ξέρετε, δεν είναι μόνο η επιβεβαίωση ότι είναι έξω από το κράτος δικαίου Και κάνει ό,τι του γουστάρει Είναι ότι εάν γνώριζε πως θα υπάρξουν συνέπειε Εάν δεν εφήρμοζε αυτά τα οποία υποσχέθηκε Θα γινόταν σοβαρότερος θα μελετούσε τα πράγματα, θα εναρμονιζόταν με το συμφέρον της χώρας και δεν θα έλεγε πράγματα για να εξαπατήσει και να υφαρπάσει την ψήφο της κοινωνία. Με άλλα λόγια, η πολιτική θα ήταν εναρμονισμένη με το κοινωνικό συμφέρον ή με την κοινωνική βούληση. Ε, λοιπόν, ολόκληρο το σύστημα είναι έτσι οικοδομημένο και όλες οι πολιτικές δυνάμεις το διαχειρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ε, η κοινωνία να είναι το θύμα και το κράτος, το δημόσιο δηλαδή αγαθό, να είναι το λάθυρο το οποίο λιμένονται οι κύριοι αυτοί. Αυτή είναι και η διαφορά αν θέλετε του ελληνικού πολιτικού συστήματος από το ευρωπαϊκό ως προς τις εφαρμογές του διότι ως προς τη φύση του είναι το ίδιο. Και εκείνο η είναι οι πρωθυπουργοί, mm. οι πρόεδροι που κάνουν απλώς δουλειέ. Ε, τα κόμματα επομένως και mm -hmm. τα, τα, τα στελέχη κατά τον τρόπο της διαχείρισης μιας ορισμένης λογικής του πράγματος. Παραδείγματος χάρη εκεί οι πολιτικές είναι ολιγαρχικές γιατί ακολουθούν τις προδιαγραφές του πολιτικού συστήματος που είναι άκρο ολιγαρχικό, αλλά ε, στο πλαίσιο αυτό, επειδή ακριβώς η ολιγαρχική λογική ε, σκέφτεται με συνολικής κοινωνίας, ε, ενδιαφέρεται να ενσωματώνει και τα κοινωνικά στρώματα, που δεν, είναι, δεν έχουν το πλεονέκτημα να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία ή, στις, ή στην οικονομική διαδικασία, στο, στον κοινωνικό ιστό, ώστε να τα έχουν μαζί τους και απέναντί τους. Να υπάρχουν δηλαδή συνθήκες συνένεση με πρόσημο την ευημερία και την ελευθερία. Ε, αυτό λοιπόν στην Ελλάδα δεν συντρέχει. Δεν έχουμε καν Ολιγαρχικές πολιτικές, έχουμε πολιτικές ιδιοποιήσεις Της ίδιας της ολιγαρχικής λογικής του συστήματος Γιατί, διότι Το κομματικό σύστημα αντί να είναι διαχειριστής αυτής της λογικής Έχει υπεύσει και έχει υφαρπάσει και ιδιοποιηθεί το κομματικό το πολιτικό σύστημα ναι. Ούτε και λένε Το πολιτικό μας σύστημα δηλαδή τα κόμματα Η δημοκρατία μας δηλαδή τα κόμματα ή το παλαιό πολιτικό σύστημα, τι είναι το, πολιτικό, το παλαιό πολιτικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία και το Πασό, ποιο είναι το νέο πολιτικό σύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μας δηλώνει αυτό, ότι εννοούν πω το κόμμα που είναι στην εξουσία ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα, αντί να είναι διαχειριστής. Mm -hmm. Πολιτικές δηλαδή αυτού του ολιγαρχικού πολιτικού σύστηματος, του Λουδοβίκηου, είναι πολιτικές προσωποπαγής. Οφελούν αυτούς και... Όλου του συγκατανευσυφάγου, δηλαδή όλα τα παρακείμενα στην εξουσία, κοινωνικά στρώματα που λιμένονται το δημόσιο αγαθό, που χρησιμοποιούν το κράτο ω πριτανή οσήτηση. Και... Είναι υπερβολέ, είναι περιγραφή, ξέρετε. Mm -hmm. Κύριε Κοντογιώργη, υπερ... το αναφέρετε και εσεί στο βιβλίο σα, Κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτο. Με ποιο τρόπο τελικά αυτή η κομματοκρατία, έχοντα υπεύσει επί του κράτου, έχει μεταβάλει την πολιτική τάξη σε δυνάστη τη σύνολη κοινωνία. Είναι δυναστικό το κράτο επί τη κοινωνία διότι οι ολιγάρχε δεν ακολουθούν πολιτικέ γενικού συμφέροντο. Δεν ακολουθούν δημόσιε πολιτικέ. Ακολουθούν πολιτικέ υφαρπαγή, εξαπάτηση και ιδιοποίηση του δημόσιου αγαθού. Αυτό λοιπόν το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα είναι και η αιτία τη κρίση. Των αλλεπάλληλων κρίσεων αλλά και τη τελευταία κρίση και τη αδυναμία τη χώρα να εξέλθει από αυτήν. Γιατί δεν μπορεί να φύγει. Διότι ενώ στη Δύση ξεκίνησε το 2008, όπως ξέρουμε, η κρίση, ήταν κρίση που συνεπήγε την αυτορύθμιση, όπως λέγανε, του τραπεζικού τομέα στην Αμερική. Με άλλα λόγια, την άνοδο της ε, οικονομίας αυτού τη, του χρηματοπιστωτικού συστήματος που ηγεμονεύει την οικονομία, ένα ε, σύστημα υπεράνω του νόμου, αυτή είναι η έννοια τη αυτορύθμιση, mm -hmm. μην υπόκειται δηλαδή σε ελέγχου. Ξέφυγε λοιπόν, ήρθε η πολιτική εξουσία και διόρθωσε την κατάσταση πάλι. Τη διπλούνισε δηλαδή μια νέα συνθήκη ρύθμιση, ολιγαρχικού τύπου, αλλά ρύθμιση. Ιδίω ε, συνέβη και στι ευρωπαϊκέ χώρε. Στην Ελλάδα λοιπόν η αιτία τη κρίση, η βαθιά πολιτική είναι το πολιτικό σύστημα που την προκάλεσε. Το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τα κόμματα, ε, λαϊλάτισαν τη χώρα συστηματικά και απροκάλυπτα. Ε, ε, το κομματικό σύστημα είναι εκείνο το οποίο Δημιούργησε τι συνθήκε τη ασυλία και τη αμνηστία των σκανδάλων. Το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να μην θέλει να υπερβεί τον εαυτό του, δηλαδή να άρει τα αίτια που είναι η, το πολιτικό σύστημα, το κράτο συνολικά και η νομοθεσία που έχει οικοδομήσει αυτή τη διαπλοκή και τη διαφθορά την ιδιοποίηση. Με αποτέλεσμα, αφού δεν θέλει, και αφού η Τρόικα δεν έχει κανένα λόγο βεβαίω να εξαναγκάσει mm -hmm. το πολιτικό σύστημα να. Ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων και να λειτουργήσει μέσα στο πνεύμα που ε, λειτουργούν οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε τη ολιγαρχία των αγορών, ε, αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιεί αυτή την πολιτική τάξη και να κάνει τι δουλειέ τη. Ναι. Δηλαδή Ήστε. να μεταβάλει τη χώρα σε ένα τυπικό προ προτεκτοράτο. Ε, Προηγουμένω το προ προτεκτοράτο το διαχειρίζονταν και το υπέβαλαν σε αυτό οι δυνάμει τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Τώρα ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την ίδια πολιτική και με μόνη τη διαφορά ότι μας λέει ότι τώρα πια ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά διότι το μνημόνιο είναι διαφορετικό. Μα το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ακόμα δεν οργανώθηκε ε, και δεν εφαρμόστηκε ένα μνημόνιο εναντίον του πολιτικού συστήματος, του κράτους και της νομοθεσία, αυτών αιτίων δηλαδή που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση τη χώρα. Γιατί όπως έχω πει εξ αρχής, από την πρώτη μέρα της κρίσης, τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού και όσο δεν ανασυγκροτείται εκ βάθρων το πολιτικό σύστημα, όσο δηλαδή δεν εξαναγκάζεται να εναρμονιστεί με το συμφέρον της κοινωνίας, με την κοινωνική συλλογικότητα και τη, και τη βούλησή της, τόσο θα εναλλάσσεται το ένα μετά το άλλο τα μνημόνια. Δηλαδή η καταστροφή της χώρας, η υποταγή της, σε αυτό το καθεστώς τη διπλής κατοχή που ζούμε, δηλαδή μιας ολιγαρχικής κομματοκρατίας που υπάγει για να αντλήσει νομιμοποίηση από το εξωτερικό τη χώρα αντί να την απελευθερώσει και να απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμει της κοινωνία. Έχω πει, ε, κυρία Μαυρογένη, mm. επιγραμματικά το εξή. όταν θα δούμε τους Έλληνε, να επανέρχονται στη χώρα τους και να επαναφέρουν εδώ και τον πλούτο τους για να επενδύσουν ή να τον καταθέσουν στις τράπεδες όταν δηλαδή θα δούμε να εμπιστεύεται τη χώρα ο Έλληνα και η αλήθεια της κοινωνίας θα γίνει η αλήθεια του κράτους τότε θα πούμε ότι τα πράγματα άλλαξαν. Επειδή λοιπόν για να γίνει αυτό που διαχρονικά δύο αιώνες δεν έγινε, άρα το πολιτικό σύστημα δεν επιθυμεί την αναρμόνισή του με την κοινωνία, διότι αλλού ταξιδεύει, ένας τρόπος υπάρχει, ο εξαναγκασμός. Ο εξαναγκασμός πάση θυσία. Τι εννοείτε? Ε, όχι γιατί το λέει το ακροτελεύτιο άρθρο του συντάγματος, αλλά γιατί το επιβάλλει η σωτηρία της χώρας. Αν αναλογιστείτε, ιστορώντας το ελληνικό κράτος, με βάση τα πεπραγμένα και τι πραγματικότητε τη ελληνική κοινωνία που έχει το αντίθετο, τι ήταν ο ελληνικό κόσμο υποκαθεστώ εθνική κατοχή μόλι τον 19ο αιώνα, το αιώνα και πού είναι σήμερα, θα αντιληφθούμε πού υπάρχει το αίτιο. Θα αντιληφθούμε ότι μια ολόκληρη πνευματική τάξη, καθεστωτική, κρατική, κρατική διανόηση, είναι εκείνη η οποία ρίχνει τη σκιά τη και νομιμοποιεί τα πεπραγμένα αυτή τη στο όνομα των ψίχουλων που τις δίνει, της πολιτικής ή όποιας άλλης φιλοδοξία. Αυτών που είναι θεσιτήρες κατ' επάγγελμα και καραδοκούν ποια πολιτική δύναμη θα για να ενθυλακώσουν θέσεις και προνόμια. Ε, λοιπόν, κάποτε η ελληνική κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει και να αντιληφθεί ότι το δίλημα δεν είναι μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Το δίλημα δεν είναι δηλαδή η αντιμνημονιο το διλημα δεν ειναι δηλαδη η εξαρτηση με διαχειριστεί τον έναν ή τον άλλον, αλλά η απελευθέρωσή της δεν είναι. Με ποιο τρόπο πιστεύετε, κύριε Κοντογιώργιο, ότι η ελληνική κοινωνία θα απελευθερωθεί, θα αποτινάξει αυτό το δυναστικό κράτος. Η ελληνική κοινωνία θα το αποτινάξει εάν σταθεί απέναντι στους κατακτητές τη, στου ηγεμόνε τη, και δεν μπαίνει όλο ένα και περισσότερο στο δίλημα ή αυτό ή ο άλλο. Διότι η ελληνική κοινωνία, αυτό που ψηφίζει στην πραγματικότητα, είναι η απόρριψη αυτού, των οποίο ήλπισε προηγουμένω, mm -hmm. να έρθει ο επόμενο να απογοητευτεί επίση. Αυτή η εναλλαγή τη απογοήτευση που τελικά καταλήγει στην καταστροφή τη κοινωνία πρέπει να τελειώσει. Να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι όποιο και να έρθει στι συνθήκε αυτού του πολιτικού συστήματο, τα ίδια θα κάνει. Θα παραδώσει στο διάδοχό τη μια Ελλάδα μικρότερη. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα το οποίο πρέπει η κοινωνία να συνεκτιμήσει γιατί αντί να ψάχνει για σωτήρες πρέπει πρώτα να θέσει περιοριστική και απαγορευτική κατάσταση το υπάρχον κομματικό σύστημα ώστε να βγουν οι πολιτικές εκείνες δυνάμεις δηλαδή οι δυνατότητες να απελευθερωθούν οι δυνατότητες για να αλλάξει η τροχιά ο τόπος, άρα πολιτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι σημαντικό να περιμένει σωτηρία από ανθρώπους που εννοούν να είναι έξω από το κράτος δικαίου, υπεράνω του νόμου, ανεξέλεγκτοι και χωρίς να υποχρεούνται να συνεκτιμήσουν τη βούληση της κοινωνίας. Πέραν του χαρακτηρισμού ότι είναι όλοι και μας δουλεύουν κανονικά για να μας πούν mm. ότι είναι και δημοκρατία επειδή μας κυβερνούν αυτοί γιατί πρόσφατα ακούσαμε έχει σημασία να το προσέξουμε τα παλιά συνθήματα του Πασόκ επί Ανδρέα επανέρχονται και μας λένε ότι αφού αυτοί ανήλθαν στην εξουσία ο λαός είναι στην εξουσία το ακούσαμε και χθες το ακούσαμε και όταν ορκιζόταν εκείνη η κυρία η οποία πληροφορούμαστε ότι διορίζει ε, τους δικούς της ανθρώπους ως διευθύνοντους συμβούλου σε οργανισμούς γιατί είναι οι καλύτεροι όπως αντιλαμβάνεστε αφού είναι κοντά του. έτσι δεν είναι mm -hmm. είναι καλύτεροι από τους άλλους δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν καλύτεροι πέραν του, του στενού του προσωπικού περιβάλλοντος ε, αφού το σύστημα αυτό αναθέτει σε κάποιου να διαχειριστούν τα συμφέροντα της χώρας η ε, καλύτερη είναι αυτή που είναι στην εξουσία. Αν είναι αυτή στην εξουσία, είναι και ο λαός στην εξουσία. Δεν μας έχουν πει τόσες φορές που ανέβασαν το λαό στην εξουσία και τον κατέβασε τελικά. Του είδατε όμω να πανηγυρίζουν για την προσωπική του νίκη, για το ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ελεύθεροι, όπω είπατε, και ανενόχλητοι, ανεμπόδιστοι και κανεί δεν θα του ελέγξει, όπω είπατε νωρίτερα, κύριε δικοντογιώργη να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους με βάση τι δικέ του, αντιλ... του αντιλήψει ή τα συμφέροντά τους Πανηγυρίζουν, κάνουν γιορτή, που κάθε μήνα θα παίρνουν το μισθό του, που θα συμπράξουν με επιχειρηματίε και που θα συνεχίσουν όλη αυτή την πολιτική τη διαπλοκή. Την ίδια ώρα αισθάνεστε όμως ότι μια μεγάλη μερίδα των πολιτών του της, της χώρες, κύριε Κοντογιώργη, αισθάνεται απόγνωση, θυμό, γι' αυτό που λέτε πως δεν έρχεται, δεν το βλέπουμε να έρχεται, αυτή την κάθαρση, εν πάση περιπτώσει, και νιώθει αδύναμος αυτή τη στιγμή να αντιδράσει. Προσέξτε λίγο, το 50% απήχε με συνεκτίμηση και των λευκών και των ακύρων mm -hmm. Α, μην νομίσουμε όμως ότι και αυτοί που ψήφισαν σε πολύ συντριπτικό ποσοστό δεν είναι απορριπτικοί του κομματικού συστήματος όπως λειτουργεί και βεβαίως του κόμματος το οποίο ε, ψήφισαν. Δείτε τι λένε οι δημοσκοπήσεις στην αρχή της προεκλογικής περίοδου και τι γίνεται στο τέλος. Ο εξαναγκασμός μέσα από τα είναι πράξη χειραγώγησης. Επομένως, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα που μας έδωσε το Ευρωμαρώματρο ότι το 90% των Ελλήνων απορρίπτει συλλίδιν το κομματικό σύστημα. Αυτοί δεν τα ακούνε όμως. Αλλά προκαλεί ενδιαφέρον ότι δεν τα ακούν και οι καθεσπιστικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι καλούνται ως εκπρόσωποι των καναλιών να διεξαγάγουν τον τηλεοπτικό διάλογο με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ακούσατε κανέναν να ρωτήσει τι θα κάνουν και γιατί δεν καταργούν τον νόμο περί ευθύνη υπουργών, περί μη ευθύνη των υπουργών. Mm. Ακούσατε κανέναν να του θέτει τα ερωτήματα για τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ακούσατε κανέναν να του θέτει τα κεφαλαιόδη ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον βαθμό ικανοποίηση τη κοινωνία και τη ανταπόκριση του στο διακύβευμα τη ελευθερία και τη ευημερία τη κοινωνία. Η έννοια. Κυρία Μαυρογέννη, mm. έχει ιδιαίτερη σημασία. Η έννοια του πολιτικού κόστους σε αυτή τη χώρα δεν συνδέεται με το βαθμό ικανοποίηση της κοινωνίας αλλά με αυτούς που είναι συγκατανευσυφάγοι στο Πριτανείο και βαράνε λαμαρίνες, δηλαδή κάνουν θόρυβο όταν έρχεται η στιγμή να τους αγγίξει τα προνόμια τους κάποιο γιατί θέλει να πάρει τους δικούς του. Το ίδιο και η έννοια της κοινωνικής συνένεση. Τι εννοούν κοινωνική συνένεση. Ενώ την αναγκαστική ψήφο, την αναγκαστική σιωπή, την αποχή, την ιδιώτευση ή τη φυγή του στο εξωτερικό. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουμε κοινωνικές εκρήξεις εξωγερτικού τύπου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν μετράνε την κοινωνική συνένεση με βάση την αποδοχή της κοινωνίας με άλλα λόγια το βαθμό ικανοποίησης της κοινωνίας από τι πολιτικέ που ακολουθούν αλλά με βάση τις αντοχές της κοινωνίας την εξαθλίωση και στην ανελευθερία στην οποία την οδηγούν. Ναι. Ε, αυτό λοιπόν είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός που ισχύει για αυτή τη χώρα και επομένως αυτό δηλώνει και ποια είναι η αιτία που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Άρα μας υποδεικνύει και τι πρέπει να κάνουμε για να φύγουμε από αυτό το πρόβλημα. Μέχρι τώρα αν ακούσετε πώς συζητείτε το ζήτημα της αποχής Ουδής το αγγίζει σε σχέση με την αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος. Δεν του συμφέρει γι' αυτό. Εννοείται... Δεν το υπολογίζουν. Να το αποσιωπήσουν, να το σκεπάσουν κάτω από το χαλί και να ρίξουν απλώς μερικά ψευδοερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις επουσιώνεις διαφορές οι οποίες ανάγονται στην ε, ικανοποίηση ή μη ικανοποίηση από τις προηγούμενες πολιτικές ε, δεν είναι αυτό το κεντρικό εκμεταλλεύονται και την εκλογική διαδικασία και τον εκλογικό νόμο τους ενδιαφέρει από εδώ και πέρα το προσωπικό τους συμφέρον οι ε... ενιαία σκέψεις που έχουν επιβάλει Να. η ενιαία σκέψη και πράξη που μεταβάλει σε θεράποντες τις ε, ολιγαρχίες των αγορών και τη εξωτερική εξάρτησης τη χώρα ε, είναι αυτό το οποίο εκμεταλλεύονται, έχουν στήσει μηχανισμούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν τον αντίλογο δεν επιτρέπουν την άλλη απάντηση ή την άλλη λύση γι' αυτό και όλη η εκλογική διαδικασία όπως ξέρετε κατά κατα παραβαση και του συντάγματός τους Να. εκείνο το οποίο αναγνωρίζει είναι τον ψηφοφόρο ο οποίος ψηφίζει υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματο. δεν αναγνωρίζει τον ψηφοφόρο που αμφισβητήσει λίδιον το κομματικό σύστημα αυτό δεν είναι παράβαση της ισότητας, της ψήφου που καθιερώνει το Σύνταγμα. Κατα Άρα... τον ίδιο τρόπο επιχειρούν να βάζουν στην άκρη είτε τους πολίτες είτε οποιασδήποτε άλλες δυνάμεις πολιτικές ή κινηματικές έχουν αντίλογο, όπως είπατε και εσείς. Θα τους είναι ενοχλητικοί. Μα τις έχουν εντελώς εξοντώσει και θέσει το περιθώριο. Ε, δείτε λίγο, λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο οδηγεί στην αρχή της δύληματικής ενιαίας σκέψης που διαχειρίζονται οι δύο κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις ε, όχι γιατί αν ερχόνταν άλλε που δεν είναι κυρίαρχες δεν θα κάνανε το ίδιο έτσι από το Πασόκ, το Ποτάμι και τόσα άλλα κόμματα πα, που πονίζονται ναι. για να μπουν στη Βουλή για να γίνουν συλλέκτες και αυτοί των προνομίων των βουλευτών αλλά δείτε πως διαχειρίζονται τον χρόνο στην τηλεόραση τι κάνουν Μετράνε τον χρόνο, την κατανομή του, με βάση τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα. Mm -hmm. τι σημαίνει αυτό. Ότι ήδη είναι σημαδεμένα τα χαρτιά από την αφετηρία. Ε, εάν θέλετε να το βάλουμε σε μια διαφορετική βάση για να κατανοήσει ο ακροατής mm -hmm. τι σημαίνει αυτό, αρκεί να δούμε τι θα γινόταν εάν ο, σε έναν αγώνα δρόμου 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς που θα έρθουν, αυτός που είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στους προηγούμενους Ολυμπιακούς δεν πήγαινε στο εφαλτήριο του μηδέν, αλλά ξεκινούσε, τοποθετεί το και ξεκινούσε από τα 80 μέτρα. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγει πρώτος. Να, δεν. Αλλά αυτό δεν είναι φαλκίδευση ίδια, τη λογική, λογικής της ισότητας του λόγου και της ψήφου. Όλο το σύνταγμα, το οποίο, εγώ δεν λέω να αλλάξει, αλλά αυτό το οποίο είναι, Ολόκληρο το Σύνταγμα, ό,τι mm. αφορά στις πολιτικέ του διατάξει, το πολιτικό σύστημα, παραβιάζεται συστηματικά και κατάφορα από αυτού οι οποίοι είναι εγκαταλμένοι να το φυλάτουν, δηλαδή το κομματικό σύστημα, του Από την ισότητα τη ψήφου, το ρόλο των κομμάτων, την, ε, την πολιτική διαδικασία και τη διαχείριση του χρόνου, τι ε, λειτουργίε τη πολιτική στη Βουλή με τι πειθαρχίε. Πρόσφατα ακούσαμε ότι ο πολιτικός αρχηγός υποχρέωσε τους βουλευτές να, στις προηγούμενες εκλογές να υπογράψουν ότι θα αφήσουν την έδρα τους εάν διαφωνήσουν με το κόμμα ναι. κατάφορο πώς εισαγγελέας παρενέβη αλλά βέβαια όταν διορίζουν προϊσταμένους εισαγγελίας ατινών ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για αυτά τα οποία έχουν κάνει στο παρελθόν πώς γίνεται να η, η, η άρχουσα δικαιοσύνη να λειτουργήσει Εφαρμόζοντα του νόμου και το Σύνταγμα και όχι ω θεραπενίδα τη οποιασδήποτε πολιτική πραγματικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα αυτή τη χώρα. Ότι αυτό το πολιτικό σύστημα είναι μια ακρεφνή ολιγαρχική κομματοκρατία η οποία λειτουργεί και έχει μεταβάλει το κράτο σε δυνάστη τη κοινωνία και τη χώρα σε εξάρτημα ξένων συμφερόντων. Αυτά που προτείνεται, ρωτά ένα ακροατή. Ε... Κύριε Κοντογιώργη, κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι εφικτά να συμβούν σε αυτή τη χώρα στο βάθος των αιώνων. Αμήν, θα έλεγα εγώ. Ε, προσέξτε, δύο να, είτε η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη δύναμή της ως συλλογικότητα που είναι καταλύτης, δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να αντιτείνει σε μια συλλογική βούληση της κοινωνίας, είτε αντιλαμβάνεται λοιπόν ποια είναι η δύναμή της αλλά και ποιο είναι ο σκοπός δηλαδή η αιτία των προβλημάτων της. Ναι. Άρα ή πρέπει να διεκδικήσει, είτε θα περιμένει όταν ο δυτικό κόσμος που αποτελεί την σημερινή πρωτοπορία εξελιχθεί και δημιουργήσει αυτό τα αντισώματα, τα πολιτιακά αντισώματα, την διεθνή των αγορών και οδηγηθεί σε ένα αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα στο μέλλον, οπότε ως μηρικαστικά και τα εδώ άρχοντα στρώματα μπορεί να το, τα δούμε να προτείνουν κάτι τέτοιο ε, επομένως έχει να κάνει μεταξύ της αυτογνωσία που θα οδηγήσει ακριβώς σε μια νέα πραγματικότητα για να διασώσει τη χώρα για να υπάρξει στο μέλλον είτε θα περιμένει ως προσάρτημα πότε θα το πράξουν οι άλλοι για να ακολουθήσει το ερώτημα είναι θα υπάρχει ως χώρα τότε mm. θα έχει προστηθεί σε έναν χώρο αν και αυτό υπάρξει σε ένα είδος μη χώρας, όπως είναι τα ίμια, σε μια ημιοποίηση δηλαδή, η οποία δεν θα έχει το αντίστοιχό τη σε μια κοινωνική συνοχή, δηλαδή σε μια ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πιστεύετε ότι στα Ας. θέματα τη εθνική και εξωτερική πολιτική ενδιαφέρονται οι Έλληνε πολίτε ή ενδιαφέρονται περισσότερο, χωρί να υποτιμώ βέβαια και το θέμα τη αξιοπρεπού διαβίωση, ε, για το θέμα μόνο τη τσέπη του, το να κρατήσω Μπορείς. τη δουλειά μου. Πίσω διαφορετικά, διότι η διαχείριση έχει να κάνει με το πώ εκφυλίζει κάποιο τα, και τα εθνικά αλλά και τα εσωτερικά ζητήματα ή πώ τα βγάζει από τον πολιτικό διάλογο. Οπότε δεν τίθεται θέμα να ενδιαφερθεί η κοινωνία. Ε, η κοινωνία ενδιαφέρεται κατά μόνα, αλλά δεν ενδιαφέρεται ω συλλογικότητα, διότι δεν έχει βούληση συλλογικότητα για να αναπτύξει διάλογο και να λάβει αποφάσει. Δεν υπάρχει κοινωνική συλλογικότητα Μιλάνε για την κοινωνία και δεν συνεκτιμούν ότι δεν υπάρχει κοινωνία. Η κοινωνία για να υπάρξει πρέπει να δημιουργηθεί η θεσμημένη συλλογικότητα. Να έχει βούληση δηλαδή και να την εκφράζει. Διαφορετικά είναι τα άτομα και το άθρισμα των ατόμων, ε, δεν είναι αυτό μια κοινωνία συνεκτική. Ε, εάν θέλετε να δείτε πώς στα εθνικά θέματα έχει λειτουργήσει η ελληνική κοινωνία, δεν έχετε να δείτε παρά να αναλογιστείτε πώς λειτουργήσε εκεί που χρειάστηκε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα, στις πολέμου. Ναι. Εκεί δηλαδή που συνέπειξε, γιατί εκ των πραγμάτων ο στρατός είναι μια συλλογικότητα, μια θεσμημένη συλλογικότητα και λειτουργήσε ακριβώς εκεί η ελληνική κοινωνία μην το ξεχνάμε αυτό, εδώ λοιπόν έχουμε την πλήρη διάλυση της συλλογικότητας και πολιτικές ε, αποδόμησης της συλλογικότητας, της κοινωνική συλλογικότητας ε. προκειμένου οι πολιτικοί άρχοντες να ηγεμονεύουν χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς αντίσταση. Η αλήθεια είναι ότι το έχουν πετύχει αυτό, την αποδόμηση της συλλογικότητας. Απολύτω. οι πολιτικές ξέρετε στην Ελλάδα, δεν είναι δημόσιε πολιτικές. Δεν κατατείνουν στο να αναπτύξουν τη συλλογικότητα και τις συλλογικέ δράσεις. Κατατείνουν στο να αποδομούν. Αυτή είναι η έννοια της πελατείας. Στην Ευρώπη η πελατειακή σχέση του πολιτικού ακόμα και σήμερα θεωρείται ως μια, ε, αν θέλετε, παρέκκληση από τον κανόνα, τον ολιγαρχικό κανόνα των πολιτικών που ακολουθούνται. Την Ελλάδα είναι η κυρίαρχη πολιτική που ακολουθεί η κομματοκρατία, η ολιγαρχική κομματοκρατία. Αυτό είναι το δράμα αυτής της χώρας. Δεν υπάρχει αντιστοίχηση της πολιτικής με την κοινωνία διότι η πολιτική τάξη είναι ο ηγεμόνας ο οποίος είναι ξένο σώμα, αποτελεί ξένο σώμα διότι το πολιτικό σύστημα είναι αναντίστοιχο προς την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας. Είναι ένα τριτοκοσμικό πολιτικό σύστημα που αρμόζει αυτό το ακούνε οι, mm. οι εξυγχρονιστέ και οι, οι, οι διάφοροι του mm. ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος και βγάζουν σπυράκια. Mm. Αλλά το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης αποτελεί προ, αποτελούσε μέχρι τώρα πρόοδο για τις κοινωνίες της Ευρώπης. Για την Ελλάδα ήταν οπισθοδρόμηση χιλιάδων ετών, πολλών αιώνων. Ε, αυτό το πολιτικό σύστημα λοιπόν στην Ελλάδα είναι... Για την ελληνική κοινωνία και την ανθρωποκεντρική τη, άρα και την πολιτική τη ανάπτυξη, είναι τριτοκοσμικό. Mm -hmm. Εκτεκτικά τριτοκοσμικό. Δεν αρμόζει σε κοινωνίε που έχουν άτομη, πολιτική ατομικότητα και δεν λειτουργούν ω μάζα, διότι δεν έχουν πολιτική αντίληψη ατομικότητα. Άρα λοιπόν είναι τριτοκοσμικό, αναντίστοιχο προ την κοινωνία. Γι' αυτό και δινοπαθεί η Ελλάδα, η χώρα, από αυτό το πολιτικό σύστημα. Να πάψουμε λοιπόν να αναζητούμε φάρμακο, για την κοινωνία και τις τρευλώσεις που προκαλεί αυτό το πολιτικό σύστημα και να αναζητήσουμε το ακριβές φάρμακο, δηλαδή την αναρμόνιση του πολιτικού συστήματος προς την κοινωνία. Πού θα το αναζητήσουμε? Μα με τη μεταβολή του πολιτικού συστήματος σαν αντιπροσωπευτικό που θα υπάγει την πολιτική στη δικαιοσύνη και θα αναγκάζει την πολιτική να ακολουθεί τη βούληση. Έχουμε την ατομική δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Αν έχουμε... Την ατομική, την προσωπική δυνατότητα, ο καθένας χωριστά και μετά συλλογικά να το πράξουμε. Αν... Γιατί έχει περάσει και το κοντογιώργη πια ε, στον κόσμο ότι τελικά ο αγώνας είναι μάταιος. Και αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, ο κόσμος επαναλαμβάνει ότι δείχνει περισσότερο αδύναμος και δεν ξέρει τον τρόπο που θα πρέπει να κινηθεί προς πού, πώς να τα κάνει όλα αυτά. Πώς θα διαλύσει αυτό το πολιτικό σύστημα ότι... όταν πια αισθανόμαστε ότι και με τις τελευταίες εκλογές μάλλον πια έχει ριζωθεί σε αυτόν τον τόπο, αυτό το δίπολο. Να πάψει να έχει τις βεβαιότητες που έχει και σιγά σιγά να αντιληφθεί ότι δεν θα βρει τη λύση σε αυτό το πολιτικό σύστημα με την ελλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Mm -hmm. Πρώτο, να στρέψει τα νότα και να μην αφήνει σε κλωρό αυτή την πολιτική τάξη αντί να πηγαίνει να τη συγχαίρει για, για να της πιάσει το χέρι όταν εμφανίζεται μπροστά της. Να πάψει να είναι προσκυνητική και να ζητεί τις λύσεις εκεί. Να σκεφτεί και να αντιτείνει ότι δεν την αποδέχεται να είναι ασίδωτη και χωρίς έλεγχο. Να αξιώνει επομένω αυτό το οποίο είναι το αυτονόητο. Εάν την θέσει απέναντί τη και θα έλεγα σε κατοίκον περιορισμό, να ξέρει δηλαδή ότι δεν της περνάει να περπατάει στον δρόμο ως ηγεμόνας, σιγά σιγά εκεί που σήμερα έχει δύο αστυνομικούς ο κάθε βουλευτής και άλλους τέσσερις υπαλλήλους, θα αντιληφθεί ότι δεν τους επαρκούν για να κυκλοφορούν στους δρόμους, δεν, να μην τους αφήνουν σε κλωρόκλαρη, να τους καταδιώκουν με τον λόγο και την απόρριψή τους. Να αξιώσουν επομένως ένα άλλο πολιτικό σύστημα που θα τους βάζει παράγοντες της πολιτικής και όχι στο περιθώριο της ιδιώτευσης. Εάν θέλει λοιπόν η κοινωνία να αλλάξουν τα πράγματα, έχει αυτό το δρόμο. Εάν θέλει να βαφκαλίζεται ότι ο επόμενος θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, ε, θα ξισορεύει και θα αθρίζει ήτες και απογοήτευση. Απλά θα μας πει κάποιος κύριε Κοντογιώργιο, ότι έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι γιατί έχουν όλες τις εξουσίες αυτοί να τις ελέγχουν. Τη Τι δικαστική... Και, και το πεπόνι η κοινωνία ω συλλογικότητα. Mm -hmm. Να αθρηστεί ως συλλογικότητα και όχι να επιζητεί λύσεις ατομικές εκεί που χρειάζεται να δοθούν πολιτικές λύσεις. Ναι. Πολλές ώρες το... ακόμη θα μπορούσαμε να συζητάμε μαζί σας. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και για αυτά που έρχονται με βάση αυτά που ψηφίστηκαν και με αυτά που μας είπατε νωρίτερα και Δεκόντο Γιώργη για τους νόμους που πέρασαν, για το τι έγινε και το τι δεν έγινε και αυτό που περιμένει πλέον την ελληνική κοινωνία και αυτή τη χώρα. Να το πούμε με μία λέξη. Ναι. Όποιο κόμμα και να... και να έβγαινε, το ίδιο θα μας περιμένει. Οι ίδιες πολιτικές... Είτε ψήφισαν είτε δεν ψήφισαν, είναι άνευ σημασίας διότι και με το 1% του εκλογικού σώματο τέτοιο είναι δυστυχώς το πολιτικό σύστημα της χώρας, mm -hmm. θα είναι κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν στα φαλκιδευμένα χαρτιά της εκλογής να μην περιμένει καμία διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που θα του έρθει και θα είναι συντριπτική. Να γνωρίζει επίσης ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που επιζητούν να έχουν ρόλο στα πράγματα και θα έχουν ρόλο στην παρούσα Βουλή συμφωνούν σε αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι πρώτο στην πολιτική ατζέντα. Ότι δεν πρέπει να αγγιχθεί το πολιτικό σύστημα η δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη όπως και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Δηλαδή, η ολιγαρχική κομματοκρατία και ο ρόλος της ως νομέος του κράτους. Δεν θα αγγιθούν. Ο διαπληκτισμό ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και δεν έχουμε εμπλακεί στο παρελθόν και γι' αυτό θα καπατάξουμε τη διαφθορά είναι πληναφήματα. Τα μας τα είπαν και άλλοι και σε πολύ σύντομο χρόνο έπραξαν όπως οι προηγούμενοι. Είναι προφανές ότι όταν κανείς έχει μια κουτάλα τα χέρια του με μέλη το οποίο ξεχυλίζει Θα σκεφτεί και τον εαυτό του αν δεν ελέγχεται ε, Λοιπόν αυτό συμβαίνει, όταν έχει δισεκατομμύρια να διαχειριστεί λοιπόν Και εξαιρετικά συμφέροντα είναι προφανές mm. ότι θα κοιτάξει πρώτα τον εαυτό του Αφού είναι ανεξέλεγκτος και μετά τη χώρα του ε, Είναι χαρακτηριστικό... Ότι όλα τα κόμματα που πέρασαν από την εξουσία συμπεριλαμβανωμένου και του ΣΥΡΙΖΑ ναι. Δεν άγγιξαν τα προνόμια των βουλευτών Και όσοι του τος, τους έθεταν το ζήτημα λέγανε αυτό είναι λαϊκισμός ή αυτό, αυτά τα λέει η Χρυσή Αυγή Με άλλα λόγια έχουν εκχωρήσει και την κοινωνική ευαισθησία Ξέρετε όταν ένας βουλευτής κοστίζει στον ελληνικό λαό 600.000 κοντά το χρόνο Μαζί με του υπαλλήλου, του αστυνομικού, του συμβούλου και τι ασυλίε και όλα τα άλλα, και δεν, και δεν συνυπολογίζω σε αυτά και όλα τα προνόμια που του παρέχει η Βουλή, από του παιδικού σταθμού μέχρι ναι. του ε, υπαλλήλου για να του μαθαίνουν υπασία, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να ψηφίσουν με καθαρό μυαλό. Ε, λοιπόν, όταν δεν έχει αγγίξει κανεί συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που είχε να κάνει. Ο τέος πρωθυπουργός, και είναι απαράδεκτο αν θέλετε ηθικά, ήταν να παρακαλέσει τους βουλευτές του να μην πάρουν αυτό το κίνο. Τους παρακαλέσει. Γι' αυτό λέγεται άσκηση εξουσίας αριστερή. Όπως επίσης και πρόσφατα... Ναι, πολλά είπε α, στην αρχή και μετά τίποτα δεν Δεν άγγιξε τίποτα άλλο. Να αυξήσει λίγο το φορολογικό ποσό. Δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Ε, δεν ενοχλήσε ούτε τους ο, καναλάρχες, αυτά τα θέματα περί διαπλοκής, περί αδειών κτλ, όλα αυτά ήταν φούμαρα ε, και δεν θα ενοχλήσει και το μεγάλο κεφάλαιο, στη συνέχεια, έτσι. Μα, μα, ας πάρουμε ένα παράδειγμα που είναι ορατό. Μας λένε ότι θα προκηρύξουν τις ε, ε, συχνότητε, έτσι δεν είναι. Να. Πολύ καλό να πληρώσουν αυτοί που θα κατέχουν τι συχνότητε. Αλλά στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος τι σημαίνει αυτό. Ότι εάν φύγει ο κύριος Ψυχάρης, ο κύριος Μπόβολας ή οποιοςδήποτε Μπόμπολα, η οποιοδήποτε και ερχει ο κυριος κοντογιωργης η κυρια μαυρογενη ως ιδιοκτη του σταθμού θα αλλαξει κατι θα κανει και αυτος τα ίδια. Τι θέλω να πω. Ότι το σύστημα που οικοδομεί την ιδιοποίηση των μέσων επικοινωνίας και που προκαλεί πίσω από αυτό τις διαπλοκές και τη διαφθορά δεν το βλέπω να το αγγίσω. Προφανώς θα Ά... βρουν καινούργια σε νετεράκια. Θα ξεκαθαριστεί κάπω έτσι το θέμα. Του ΣΥΡΙΖΑ ναι. να λένε ότι το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε φίλες δυνάμεις στα μέσα επικοινωνίας. Και αυτό το θεωρούν ότι είναι αριστερό. Ναι. Ε, βαθιά καθεστοτική. Ναι. Ε, ευαγγελίζονται ένα σύστημα που είναι το ίδιο. α του προβληματίσει αυτό. Με αυτό που ευαγγελίζεται η άκρα δεξιά της κρίσης Αυγής έως η άκρα αριστερά του, του, του Κομμονιστικού κόμματο. Ένα σύστημα δηλαδή που θέτει εκποδών την κοινωνία και θεραπεύει την ολιγαρχική κομματοκρατία και το δυναστικό κράτος. Αυτά. Κάτι τελευταίο ένα τηλεφώνημα είχαμε με ο Νίκο ο Παναγόπουλος εδώ. Τι κάνει λέει να σακροατήσει διανόηση, η διανόηση ή η εκκλησια για όλα αυτά. Τώρα τι εννοούμε διανόηση. Τι να σου πω. Η Εκκλησία οφείλει να μην κάνει τίποτα. Να κάτσει εκεί που είναι και να κάνει το φιλάνθρωπο έργο και να θεραπεύει το ιερό, δηλαδή τη σχέση του ανθρώπου με το θείο. Δεν έχει δουλειά να αναμειγνύεται και η Ελληνική Εκκλησία αν εξαιρέσουμε περιόδους που χρησιμοποιήθηκε mm. για τη φιλοδοξία των ε, ηγητόρων τη ή για, την, ε, για πολιτικούς λόγους mm. έπαιξε αυτό το ρόλο. Να κάτσει εκεί που είναι και να κάνει αυτό το οποίο έχει ταχθεί να κάνει. Η, η λεγόμενη διανόηση... Η ανόηση είναι περισσότερο υπεύθυνη, αν θέλετε, από όσο είναι η πολιτική τάξη. Διότι χωρίς την νομιμοποίησή της δεν θα μπορούσε να σταθεί τα πόδια της η πολιτική τάξη και αυτό το πολιτικό σύστημα. Αυτή το καθαγιάζει ε, ενοχοποιώντας την κοινωνία και τις κληρονομιές της και ε, νομιμοποιώντας αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτή την πραγματικότητα. Είναι μια καθεστοτική Διανόηση στην οποία δεν οφείλει, οφείλει η κοινωνία να μην πιστεύει και να μην ελπίζει σε αυτή. Είναι σε μια συντριπτική πλειοψηφία αυτή η οποία μάλιστα είναι τα πράγματα της επιστήμης που αναφέρεται στην πολιτική και στην κοινωνία, η οποία το μόνο που κάνει είναι να λειτουργεί επαγγελματικά ως στο Στοχεύει, το είπα στην αρχή, τις πολιτικές δυνάμεις που θα σκάσουν μύτη στην εξουσία για να προσχωρήσει και να ενθυλακώσει θέσεις στον, στην νομή του κράτους. Το βλεπουμε πώ πώς σιγά-σιγά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Α, καθίστε να δείτε ποιοι ήταν υποψήφοι σε αυτές τις εκλογέ στα διάφορα κόμματα από το ποτάμι μέχρι διάφορα άλλα και θα διαπιστώσετε την ολοκληρία αυτή η διανόηση έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Α, λοιπόν α, να σας α, ευχαριστήσω α, πολύ κύριε Κοντογιώργη σας κουράσαμε αλλά ήταν έτσι οι πρώτες απόψεις σας μετακλογικές δεν ξέρω πόσο είχατε τη δυνατότητα να τις εκφράσετε στην τηλεόραση ακόμη και στην λεγόμενη δημόσια αλλά μάλλον κριτική ΕΡΤ νεριτέρτ, Είχατε Τηλεόραση δεν με έχει καλέσει. Πρέπει να πω ότι δεν θεώρησε ότι ε, μπορώ να αντιπροσωπεύσω κάτι. Και σωστά σκέφτεται, αν θέλετε. Ε, πολύ σωστά. Ε, Ακριβώ. Όπως... Ε, ε, με μια εξαίρεση, εμπασπέτη. Ναι. Τέλο πάντων. Έτσι, όπου δεν σα άφηναν ούτε να μιλήσετε. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω. Ο κ. Κοντογιόργη είναι καθηγητή πολιτική επιστήμη, συγγραφέα. Θα τα ξαναπούμε εδώ από την Ερτόπεν. Σα ευχαριστούμε θερμά. Σα ε, ευχαριστώ κι εγώ και του ακροατέ σα.